Τι θες τι θέλω να πω? Τι θες να πεις? Ότι οι υποχρεώσεις μας τελικά δεν μας νίκησαν. Έτσι. Είχαμε κάποιες απώλειες. Ναι. Στο, να πούμε καταρχάς ότι είναι το 26ο Newscast και είμαστε ε, εγώ ο Χρήστος και η Αποστόλη στο σπίτι μου και από όλους που ανέφερε ήταν, ε, είναι ο Άγγελος που δεν μπόρεσε να βρεθεί σήμερα μαζί μας. 11 Δευτέρω, λοιπόν, από το σπίτι του Χρήστου. Το 27.newscast.newsfilter.gr ε, Τι νέα έχεις γενικά, καιρόχα σε έχω. Ε, γενικότερα, η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο βγαίνει με αρκετό κόπο, μπορώ να πω, γιατί πέρα του ότι ο Άγγελος και οι υπόλοιποι έχουμε κάποιες υποχρεώσεις τις οποίες όμως, εντάξει, βρήκαμε λίγο χρόνο να τις παραμερίσουμε. Θέλουμε να είμαστε συνεπείς. Ε, Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα ωριακά με έπιασε, δηλαδή αν ήταν για μετά από 4-5 μέρες δεν θα είχα πρόβλημα mm. Αλλά εντάξει και πάλι τρέχω λίγο Ωραία, γενικά τώρα σε τελειώνεις έτσι από το πρόβλημα Εγώ τελειώνω, ε, είναι πιο ραδιστικό πλέον το σενάριο γιατί έχω δώσει τα περισσότερα μαθήματα, χρωστάω ακόμα ένα μόνο για πτυχίο Και ένα μέρος της πτυχιακής μου που μένει να τελειώσει και εγώ την άλλη εβδομάδα δίνω τα, το κύριο μέρος της εξεταστικής μου, τρία μαθήματα Αυτά, αυτά από τα τέσσερα? Αυτά τα τέσσερα, ναι Ναι, ωραία <laughs> Και μπαίνουμε στο άλλο εξάμεινο, mm. αυτά και γενικά προσπαθούμε μέσα στο διάβασμα να, να ξεκλέψουμε και λίγο χρόνο για τις άλλες σχολές μας Εντάξει, αλήθεια ότι, η αλήθεια είναι ότι εν μέσω εξεταστική πολύ δύσκολα Έχεις να πεις νέα από προσωπικά τέτοια, γιατί εντάξει όπου το λίγο χρόνο βγαίνει μια βόλτα αλλά κατά βάση να έχεις τον νου να διαβάσεις και αυτά. Αν και έχουμε νέα. Τι νέα. Το σεμινάριο. Α, ναι. Εντάξει. Αλλά αυτό θα να το πούμε, να, λογικά την άλλη φορά που θα έχουμε πάει κιόλα και θα το Ε, έχουμε... ναι. Μπορούμε να κάνουμε ένα briefing να δούμε ρε παιδί. Να πούμε ρε παιδί πώς μας φάνηκε. Προσωπικά ήμου θα ήταν κάτι ιδιαίτερο. Όχι, ρε παιδί. Εντάξει, να πούμε τις, τις γνώμες μας. Να πούμε μόνο για εντάξει, να μην είναι τελείως άσχετοι ότι πρόκειται για ένα <σοκλή> σεμινάριο που θα παρακολουθήσουμε Κατά, τις... Κατά το τέλος του μήνα εδώ με τον Χρήστο, εγώ και ο Χρήστο δηλαδή Από τον ΟΑΕΘ, επιδετούμενο για τους Ανέργους Πάνω σε ε... ε... ανάπτυξη σελίδων στο ίντερνετ Γι αυτό γι'αυτό κιόλας είπα, δεν πρόκειται να είναι και πάρα πολύ με ενδιαφέρον Έξε, Αλλά ενπόσχευπτώσει είναι καλύτερα το να ε... παρακολουθείς κάτι τέτοιο μόλις έχεις για το πανεπιστήμιο παιδί μου, και Εντάξει δεν σε περιμένουν και όλες τις δουλειές με ανοιχτές αγκάλες από το να βρεις μια part-time δουλειά που θα πάρεις σχεδόν τα ίδια λεφτά <σχελφτά> έτσι το υπολόγισες. Έχει και κάποια πλεονεκτήματα όμως στο τέλος, εκτός από τα χρήματα, έχει και άλλο πλεονεκτήματα. Ναι εντάξει απλά θέλω να, πω το... θέλω να το δείξω σαν λογική ρε παιδί μου, ότι όλος προκειμένου να ψάξει μια part-time δουλειά, που εντάξει, πιστεύω αυτό είναι το περισσότερο που μπορεί να βρει κανείς, ε. ειδικά αν μπήκε την τα πτυχία τους, εντάξει ψυχα αν μη τι άλλο περίπου το ίδιο με πολύ λιγότερο κόπο έτσι. Δεν είναι τελική δεν δουλεύεις εκεί πέρα, παρακολουθείς, έχει διαφορά Πάντως βλέπω ότι αν και ο χρόνος μας είναι περιορισμένος ε, έχουμε γεμίσει λίγο το podcast με θεματάκια. Ε. Ναι, να έχει πούμε ίσως πρέπει ότι από το συγκεκριμένο podcast ενδεχομένως να, να αλλάξει λίγο η, η δομή του Δηλαδή... Δεν θέλαμε πάντα σκυλαλές, θα Κυρίως τα τελευταία podcast, ναι, αυτό θέλω να πω, ήταν λίγο... περισσότερο της στιγμής. Αυτό... Ε, με αρχή το σημερινό ελπίζουμε να αλλάξει. Κυρίως γιατί... Ε, μηντάξει, από εδώ και πέρα εμένα προσωπικά ο χρόνος θα είναι λίγο περισσότερο για να μπορώ να, να οργανώνω κάτι. Και κατά δεύτερον, για να είναι λίγο πιο προσανατελισμένο το podcast σε, σε διάφορο, σε συγκεκριμένα θέματα Ε βέβαια εντάξει, τα ενδιάμωστα σχόλια και, τα... Ε, και οι παρεμβάσεις θα υπάρχουν ε, έτσι, τώρα, λένε, Εγώ πιστεύω πάτα. ότι ο αθορμητισμός μας πρέπει να μείνει ε, ε, ε, Από εκεί και εγώ, πέρα να μπει και λίγο χαλινάρι του στυλ ε, να μπορεί να δομηθεί το podcast σε κάποιες ενότητες Έτσι ώστε να βοηθηθεί και ο καλύτερα Απλά προσπαθούμε να αποφύγουμε το να υπάρχουν πολλά, πολλές άσχετες ατάκες ή ατάκης της στιγμής που δεν καταλαβαίνει ο ακρατής τι είναι ή που είναι τελείως άσχετες με αυτό που, που λέμε εκείνη την ώρα δηλαδή να έχει μια δομή το podcast και τα σχόλια να μπαίνουν, τα σχόλια όπως προχωρήσει να μπαίνουν εμβόλυμα Θα δούμε όμως πώς θα πάει, ακόμα δεν μπορούμε, κάτι είναι η πρώτη προσέγγιση αυτή Να πούμε λίγο τις ενότητες ε, ας πούμε, ένα μέρος των θεμάτων που θα συζητήσουμε ε, Εδώ το πρόγραμμα λέει να μιλήσουμε για το ζήτημα της διαδοχής του αρχιπισκόπου και γενικότερα για ό,τι απασχόλησε την επικαιρότητα, ας το πούμε ε, Και ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον ε, για τον ε, Dr. John Παπαδριανόπουλο ο οποίος είναι ομογενής Έλληνας ε, στην Αμερική αυτή τη στιγμή εργάζεται και ανακα... ανακάλυψε έναν τρόπο για να κάνει το Internet 200 φορές ταχύτερο. Σίγουρα το έχετε ακούσει στα... στην τηλεόραση, στις εφημερίδες, το έχετε διαβάσει, το έχουμε γράψει και εμείς στο news filter. Θέλουμε να αναφερθούμε στο συγκεκριμένο επειδή είναι και Έλληνας πρώτα απ' όλα και μας ενδιαφέρει να ε, το ζήτημα. επειδή είναι ομογενής ε, και εντάξεις φαίνεται να έχει κάνει από λίγο διάβασα που κάναμε μια πολύ σοβαρή ανακάλυψη αν τελικά ε, και σε πρακτικό επίπεδο γιατί ακόμα είναι κυρίως ε, εν μέρη σε πρακτικό και κυρίως σε θεωρητικό Θεωρητικό, ωραία ε, Θα μιλήσουμε για ε, κάποια παράξενα ή τέλος πάντων αστεία νέα που ανακαλύψαμε ε, Θα έχουμε ένα τομέα για τη διασκέδαση που στον τομέα αυτό θα προτείνουμε τους ακροατέ να πάνε να δουν μια ταινία, ένα έργο στο θέατρο ή και τέλος πάντων και άλλους, και μουσικοί να προτείνουμε συνταυλίσθηκες πράγματα Κάποιους τρόπους ψυχογίας, και ενδεχομένως ε, και μπορεί να υπάρχουν και έξτρα θέματα ε, τα οποία θα στοχεύουν τουλάχιστον στο σημερινό επεισόδιο να ε, κάνουν τη ζωή μας ενδεχομένως λίγο καλύτερη και το podcast μεγαλύτερο <laughs> και το άτρο φυσικά Πάντα το άντρο, ε, με αρκετά τα σχόλια εκεί υποθέτω. <laughs> Να μιλήσουμε τώρα για το για την ταφή ε... του γτόδινο ε... και για τα Ναι, αλήθεια, ε... αυτό έτσι, το πράγμα πέραν αυτό που βγάλαμε εμεί στο site, δηλαδή βγάλαμε ένα-δύο άρθρα ε... απασχολήσε πάρα πολύ, δηλαδή εγώ, εντάξει, σίγουρα περίμενε θα γίνει δόρος γιατί. Όσο να το πεις είναι ο Αρχιεπίσκοπος κι εγώ Αναγκαστικά θα γίνονταν τόρους. Αλλά μου έκανε εντύπωση το... Μου έκανε εντύπωση 2-3 πράγματα. Ας τα πάνε με τη σειρά καταρχάς, ωραία. Πρώτα να σχολιάσουμε λίγο το ζήτημα της κηδείας. Αυτό που μου έκανε μεγάλη εντύπωση είναι ότι όταν τον είχαν σε δημόσια θέα για προσκύνημα ε... μου έκανε εντύπωση όταν τα κανάλια έδειχναν πλάνα από την ουρά το πόσο πάρα πολύ νέοι ήταν εκεί. Βέβαια και τα κανάλια αισθάνθηκαν κάποια στιγμή ότι εστιάζανες και εμένα σε νέους, yeah. γιατί είχε πει α πούμες να και με τα σχολεία και κι αυτά, αλλά πέρα, πέρα από αυτό δεν έβλεπες να δείχνουν συνέχεια και συνέχεια τα ίδια πλάνα, που σημαίνει ότι πρέπει να υπήρχαν πολλοί νέοι. Και αν άκουγες δηλώσεις τους, ε, δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι παλιότερα πριν τον Χρυσόδουλο ή που ήμουν εγώ έφηβος στο Λύκειο και στο Γυμνάσιο να λένε παιδιά τέτοια πράγματα την Εκκλησία. Μου κάνει εντύπωση δηλαδή με μια άτομα με κάποια συγκεκριμένη εμφάνιση που είναι κάπως extreme, χωρίς να λέω ότι είναι κακό ή καλό αυτό, ωραία, mm. αλλά να λένε πράγματα τέτοια, ότι εμείς ε, μας άρεζε και θέλαμε να ακούμε αυτά που λέει, δηλαδή πρέπει να έχεις όντως πετύχει κάποια χορδή. Εγώ άσχετα από τις φωνές, είδα φωνές μερικά ζητήματα και μερικές γνώμες που είχε, πιστεύω ότι είχε μια διαφορετική προσέγγιση στους νέους και γενικά στην κοινωνία, η καλο αυτο ωραια αλλα να λενε πραγματα τετοια οτι εμεις μας αρεζε και θελαμε να ακουμε αυτα που λεει δηλαδη πρεπει να εχει οντως πετυχει καποια χορδι εγω ασχετα απο τις φωνες ειδα φωνες μερικα ζητηματα και μερικες γνωμες που ειχε πιστευω οτι ειχε μια διαφορετικη προσεγγιση στους νεους και γενικα στην κοινωνια η οποια Ήθελε ίσως, να... να εφαρμόσει το δικό του χαρακτήρα, τον κοινωνικό χαρακτήρα και, την... και τη, διπλωμα... τη διπλωματία του τέλος πάντων για να, να φέρει την κοινωνία με στην Εκκλησία Και πιστεύω ότι το κατάφερε αυτό, σίγουρα. Τουλάχιστον έκανε καλύτερη δουλειά απ' τους άλλους. Αν συγκρίνουμε συντρί... την αιωλέα που έχει τώρα, με βάση τον το Χριστόδουλο, έρχεται στην Εκκλησία πιο πολύ. όσο λες κι εσύ δηλαδή που το είδες. Αυτό. Μου κάνει εντύπωση ότι... Κοίταξε, το... σίγουρα αυτό που ήθελα να πω είναι ότι ούτε εγώ συμφωνώ με γενικότερα με τις κινήσεις όλες που έκανε και ούτε συμφωνώ με τον χαρακτήρα της Εκκλησίας, διέτσι πως είναι τώρα. Αυτό να το ξεκαθαρίσω. Διαφωνώ με πάρα πολλά πράγματα και είναι και προκλητικά πάρα πολλά πράγματα κατά τη γνώμη μου που έχουν να κάνω με Εκκλησία. Αλλά δεν μπορώ να μην αναγνωρίσω στο Χριστό ότι προσπάθησε να φέρει μία αλλαγή όσο, όπως είναι δηλαδή, ασ όχι μόνο των νέων, όλο, όλων, των, όλων των ομάδων των ηλικιακών απλά επειδή στους ε, νέους η ε, προσέγγιση ή η η κατάφερε κατά τη γνώμη μου πολύ μεγάλα πράγματα Να πω όλα ακόμα ότι και ήταν στο νοσοκομείο που πήγαινε στο, στο στάδιο με τις εγχειρήσεις και με αυτά πάλι με τις δηλώσεις του κατάφερε να προσεγγίσει πολλοί κόσμο και να το φέρει όταν έλεγε δηλαδή ότι ότι εγώ ξεγωϊπομένο, ξέρω, ξέρω εγώ σας ευχαριστώ που με συμπαραστήθηκε και το ένα και το άλλο μπορεί ο κάποιος ο οποίος ε, γενικότερα δεν είναι κοντά στην Εκκλησία οτιδήποτε να πει εντάξει ε, δεν είναι οι προσευχές του κόσμου που τον σώζουν αλλά δεν μπορεί καλά να αρνηθεί ότι μιλώντας έτσι ο Αρχιεπίσκοπος της Ελλάδας κάνει πολύ κόσμο να θεωρήσει ότι, ότι είναι αδέρφια του ή παιδιά του και, και νιώθει ότι είναι κοντά του και αυτό μπορεί να σε φέρει κοντιτέρα στην Εκκλησία. Στρατηγικά δηλαδή θεωρώ ότι είναι πολύ καλές κινήσεις του. Ήταν πολύ καλές κινήσεις του. Τώρα τι άλλο θες να πεις. Σε ένα δεύτερο επίπεδο ε, θα, θα μπορούσαμε να πούμε για την διαδοχή. Μία... Ωραία. Ιερώνουμε. Να πούμε ότι από όσο ξέρω εγώ, αν και δεν το παρακολουθήσω από ένα λόγο εξαστικής στο θέμα. Ε, δεύτερος μετά τον ιερώνυμο θυβώνα δεν κάνω λάθος που βγήκε και που τον αντικα... που αντικατέσσε το μακαριστό ε, πρέπει να ήρθε ο, ο δικό μας ο άνθιμος Αυτό δεν το γνωρίζω, πάντως ο ήταν της Σπάρτης ε, Εγώ ξέρω ότι ε... σίγουρα ο... ο ιερώνος βγήκε σχεδόν με Μέχα, ήταν... με... Μεγάλη τέλος πάντων... Πολύ μεγάλη διαφορά, δηλαδή είχε σχεδόν αυτοδυναμία στις ψήφους, αν μπορούμε να το θέσουμε έτσι. Ε, και διέφερε πάρα πολύ από τον Δεύτερο. Τώρα ίσως να έχεις δίκιο εσύ και να κάνει και σου εγώ, δεν το ξέρω, α και δεν ενδιαφέρει και πάρα πολύ. Τέσσερα πίθυνες να καταλήξεις, ότι ήταν μεγάλη διαφορά πρώτος. Ήθελα, ναι, ήθελα ναι, ναι. να καταλήξω ότι βγήκε με πάρα πολύ μεγάλη διαφορά και ήθελα να συμπληρώσω ότι εγώ ε, Δεν ξέρω καθόλου βέβαια το... Λένε ότι έχει κάνει πολύ μεγάλο έργο κοινωνικό και πολιτιστικό και αυτό είναι υπέρ του καθώς και αγαθοεργίες αλλά επικοινωνιακά δεν με έψιει γιατί μιλάμε πιο πριν για έναν Χριστόδουλ ο οποίος ήταν αν μη τι άλλο πολύ επικοινωνιακός και κατάφερε πολλά πράγματα με αυτό πρέπει να δούμε αν η καταστάτης έχει κάποια, κάποια δυνατότητα παρόμοιης αλλιώς θεωρητικά μπορούμε να πούμε ότι περνάμε σε πιο άσχημο στάδιο Δε πάνω σε αυτό. Τον είδες καθόλου πως είναι ή πως μιλάει είτε, πρέπει ποτέ. να βγουν σε, σε σύγκριση. Ε, για μένα ναι. Δηλαδή αν, αν ξεκινήσουμε με γνώμονα το ότι, το ότι ο Χριστοδόλος έφερε νέο κόσμο στην εκκλησία είναι πλεονέκτημά του, στη θητεία του. Αν κάποιος που ακολουθεί, απομακρύνει αυτόν το τον το κόσμο έξε. πάλι, θα είναι λάθος για μένα. Και, και δεν θα είναι και σωστό εις τη μνήμη του Χριστόλου που το προσπάθησε. Βασικά, το να φέρει κάποιος κόσμος στην Εκκλησία είναι καλό. Τώρα, το, το να είναι κάποιος άλλος ουδέτερος, δηλαδή, να μην προσπαθεί, όχι να μην προσπαθεί, προσπαθώ, να... Να μην κάνει κάτι για αυτό, θες να πεις, ναι ουσιακά, συγκεκριμένα. Να, να μην συνεχίσει το έργο του αυτό. Στο, το να μην δηλαδή. συνεχίσει να προσπαθεί να φέρει κόσμος στην εκκλησία. Ε, ε, γιατί κατά να τους διώξει. Ε, όχι, δεν λέω αυτό. Απλά... Ε, Ρε παιδί μου έχω την αίσθηση ότι ο Χριστόδουλος είχε την εξανατοιγική είχε εστιάσει σε κάποια σημεία που ήθελε, στους νέους σε κάποια εθνικά θέματα που είχε πει κάποια πράγματα σε κάποια κοινωνικά θέματα που είχε πει κάποια πράγματα και αν και δεν τα ανακύκλωνε όποτε έβρισκε κάποια ευκαιρία ε, πετούσε κάποια σπόντα για να θυμάται ο κόσμος ότι είναι υπέρ αυτού, υπέρ εκείνου, υπέρ του άλλου Αν ο καινούριος που έρθει το αφήσει και δεν κάν Τότε είναι πολύ πιθανόν το πράγμα να ξεχαστεί. Και, και είναι όπως και μετά, Α, όπως με διεθνικά θέματα γενικότερα πιστεύω, δηλαδή Όταν έχεις μια ημέρα μνήμης, θυμάσαι κάτι που γιορτάζεις. Και, το ξε... και είναι σαν να το, το ξαναζείς στο μυαλό σου. Αν κοπεί αυτή η ημέρα, είναι πολύ πιθανόν μετά από 10 χρόνια να έχεις ξεχάσει την... τη σημαντικότητα που νομίζεις ότι είχε πριν από 10 χρόνια που το άκουγες κάθε χρόνο. Αυτό νομίζω εγώ. Θα σου πω. Αν αυτό αν ο... Ο νέος αρχιεπίσκοπος του παππούλους. Ο Ιερόνιμος είναι έτσι. Ο ε, Ιερόνιμος των Θιβών. Mm -hmm. Κάνει αθόρυβο έργο και δεν, δεν είναι επικοινωνιακός σαν τον Χριστόδουλο. Ε, ποιος πιστεύεις ότι μπορεί να τον υποστηρίξει έτσι ώστε να φανεί ε, άξιος για τη διαδοχή του Χριστόδουλου. Τα κανάλια. Ναι. Τα κανάλια δεν στον Χριστόδουλο και μπορούσαν να τον κατεβάσουν αν θέλουν αλλά αυτό εντάξει δεν νομίζω ότι μπορούσε να γίνει τόσο εύκολα και από ό,τι είδα στα κανάλια πιστεύω ότι έχουν το ρεύμα πάλι να υποστηρίξουν και τον νέο αρχείο πίσκοπο Ίσως οδηγούνται και λίγο από το έργο που έχει προσφέρει στην κοινωνία Κοίταξε, ε, εμένα μου έκανε εντύπωση μια κουβέντα που είπε ο Άνθιμος όταν τον πήραν συνέντευξη, όταν έκανε δηλώσεις μετά την Κηδεία, όπου είπε ότι ε, ο Χρυσόντρος έκανε ένα μεγάλο έργο όσο ζούσε, έκανε πολύ καλό στην εκκλησία από τότε που ανέλαβε ο Αρχιεπίσκοπος και την έφερε σε άλλα επίπεδα όσο προς, το, προς τον κόσμο και την επαφή με αυτόν ε, και τελείωσε με κάποια φράση, όχι μπορεί να μην ήταν ακριβώς έτσι, αλλά ήταν παρόμοια ε, και παρόμοιο έργο με το δικό του, δεν νομίζω ότι κανείς από εμάς τους υπόλοιπους θα μπορέσει να κάνει. Σε, σε μέγεθος, όσο και να προσπαθήσουμε. Και τώρα σκέψω ότι αυτό το είπε ε, προτού γίνει το θέμα της εκλογής του καινούργιου. Mm. Που σημαίνει για να το είπε το βγήκε αυθόρμητα ή ήταν επικοινωνιακό κόλπο για να πάρει ψήφους αυτός. Να δεις δηλαδή ότι είναι ταπεινός. Τώρα, εγώ έτσι πως τα άκουσα μου φάνηκε για αυθορμητισμό. Μπορεί και να κάνω και λάθος. Ε, το ότι παιχνία παίζονται, δεν μπορούμε να ξέρουμε, τέλος πάντων. Απλώς ε... Θα ήθελα εγώ, έναν αρχιεπίσκοπο, δεν μένει να παίρνει θέση σε κάποια ζητήματα uh -huh. τα οποία τη θεωρεί αυτό σημαντικά για την κοινωνία yeah. Αλλά επίσης θα ήθελα αυτό το αθόρυβο έργο που πρέπει να κάνει κάποιος να το βγάλει προς τα έξω Και όχι και, ο και ίδιος όχι, να και όχι, όχι, όχι ο ίδιος και όχι να βγαίνει προς τα έξω μόνο τα κηρύγματα τα οποία μπορεί να τα λέει έτσι, τα λέει για να... Για να, για να πάρει δημοσιότητα. κυκλήσει και λίγο και τις πολιτικούς ή για να πάρει δημοσιότητα, να να πάρει δημοσιότητα. Δηλαδή Το έργο του Χριστόδουλου αυτό που έχει βγει προς τα έξω είναι ο λόγος του προς την κοινωνία τέλος πάντων και πως προσεχείς στον κόσμο Ωραία ε, Το αθόρυβο έργο του βγήκε και προς τα έξω Ναι, ίσως να έχεις δικαιό, δεν ξέρω... Δηλαδή τώρα, όπως είπα, ακολουθούν τα κανάλια τέλος πάντων που κάποιες ε, Απόψεις ότι ο νέος αρχιεπίσκοπος παλιά έχει προσφέρει πολύ έργο στην κοινωνία, έχει μεγάλο έργο στην κοινωνία, νομίζω στο μοναστήρι το οποίο Καλά, ναι, εντάξει, σίγουρα. βοηθάει πολύ κόσμο. Έχει πολλές αγαθοίριες, συγκεκριμένα... κάνει να μην ξεχαστούν αυτά και να τα συνεχίσει να τα κάνει. Ναι. Και επίσης σίγουρος είμαι ότι αυτό που λέμε εσύ δηλαδή ο νέος αρχιεπίσκοπος θα έχει το χρόνο και θα έχει τη δημοσιότητα που του επιτρέπεται να έχει και στο χέρι του είναι... Να είναι και επικοινωνιακός, γιατί δυστυχώς έτσι που είναι η κοινωνία μας Ναι, αυτό ήθελα να πω και εγώ, ότι ε, πάντα Το απαιτεί η κοινωνία, η σημερινή να είσαι επικοινωνιακός Γιατί αλλιώς ε, ο κόσμος αφήνεται ρε παιδί μου, Πάνε, ξεχνέται Σκέψου τα αρχαία χρόνια στους Ρήτωρες, σκέψου στη Ρώμη ε, Εν τω μεταξύ με αυτά που λες, α πούμε, που έλειζε το θόρυβο έργο Με έκανες να θυμηθώ όταν είχε φύγει ο. Ο δικός μας ο Μητροπολίτης, ο παλιός, πριν έρθει ο άνθρωπος, ναι, ναι. ο λέγονταν... Ε... Σεραφίν, όχι. Σεραφίν ήταν ο προηγούμενος αρχιεπίσκοπος, ο Χρυσόδηλος. Ο Μπαρθολομαίος. Ο οποίος ε, ε, γενικότερα ήταν ακριβώς αυτό το πράγμα. Έκανε πάρα πολύ έργο, το οποίο δεν το ήξερε δεν το κανένας. Και μόνο όταν πέθανε και μετά, βγήκαν όλοι και είπαν ε, «Ξέρετε ότι αυτός είχε κάνει αυτά, είχε κάνει εκείνα, είχε κάνει τα άλλα». Δηλαδή. Όταν ακούσετε παιδί μου ότι ο άλλος είναι η Μητροπολίτης και δεν έχει ούτε το αμάξι αυτό που του δίνει η Μητρόπολη, δεν το χρησιμοποιεί ούτε το σπίτι το οποίο του δίνει η Μητρόπολη αλλά αυτά, ξέρω εγώ, τα χρησιμοποιεί με άλλους τρόπους για να βγαίνουν λεφτά και να πηγαίνουν σε, σε αγαθοριές και τέτοια και ότι δεν έχει καθόλου περιουσία γιατί την έχει μοιράσει Αυτά είναι παραδείγματα που κατά τη γνώμη μου για ακλερικούς ε, σε κάνουν να, να, να αισθάνεσαι καλά και να λες να που κάποιοι δεν ε, έχουν το νου τους μόνο στο, στο φαγητό, έτσι πως λένε κάποιοι, και στα χρυσά άμφια αλλά, αλλά κοιτάνε και λίγο παραπέρα ο οποίος δεν, δεν ε, είναι πολύ της παρούς να το πούμε αλλά αισθάνομαι ότι πρέπει να το πω ο Βαρθολομέος ε, είχε και πάρα πολύ έντονη άποψη για τα εθνικά θέματα δηλαδή πίεζε πάρα πολύ για το Σκοπιανό και για όλα αυτά και επειδή ακριβώς ήταν και σε μια ηλικία που Μπορείς να αμφισβητήσεις τα άλλα κίνητρά του. Δηλαδή ήτανε, όταν πέθανε ήταν ήδη πάρα πολύ μεγάλος. Δεν μπορούς να πεις ότι το έκανε για δημοσιότητα α πούμε. Mm. Αυτό. Ωραία. Δεν έχουμε να κάνουμε κάτι άλλο. Ε, όχι δεν νομίζω. Μόνο να πούμε ότι... Εντάξει, εμείς κάναμε μια πρώτη, μια πρώτη εκτίμηση της κατάστασης και τώρα λογικά ο καιρός θα δείξει αν ο καιρός δεν πει... να πούμε ότι αυτό που πιστεύω κι εγώ και ο psολικός εδώ πέρα είναι ότι μια τέτοια θέση ενός ε, αρχιπισκόπου χρειάζεται να, σε μια διαθέση, να μπει ένας άνθρωπος ο οποίος είναι και επικοινωνιακός και μπορεί να προσφέρει έργο στην κοινωνία είτε μέσα από τα λεγόμενά του είτε μέσα από τις πράξεις του αλλά χρειάζεται να είναι και επικοινωνιακός Γενικότερα είναι μια θέση ευθύνης με όλες, με όλες τις έννοιες Α, Αυτό Αυτά Ένα άλλο θέμα που απασχόλησε την επικαιρότητα τώρα τελευταία ε, έχει να κάνει με την εκπληκτική κάπως διατύπωση, θα έλεγα, ότι το ίντερνετ μπορεί να γίνει 200 φορές ταχύτερο. «Στις δικές μας τα χείρες ή στο εξωτερικό...» Μπα, Μάλλον εννοούνε με βάση την τωρινή δυνατότητα για μεγάλη διάδοση, παιδί μου, 200 φορές περισσότερο. Πάντως είναι πολύ εκπληκτικό. Φαίνεται λοιπόν ότι... Ε, και μάλιστα εκπληκτικό είναι ότι προέρχεται από έναν ομογενή Έλληνα, αυτή η ανακάλυψη. Έτσι. Ε, αυτός λοιπόν είναι ο ε, Dr. John Papandriopoulos Πολύ νέος φαίγεται για Dr. Ναι, είναι 29, έχει, 29 χρονών Έχει καρτορικό, 29 χρονών είναι. Α, κακή ε, Αυτός λοιπόν είναι ο John Papandriopoulos, όπως είπα και πριν ε, Ο οποίος ε, κατάγεται... είναι Έλληνος ομογενής της Αυστραλίας και ήδη εργάζεται στο Silicon Valley στην Αμερική ε... που εργάζεται σε Google ε, όχι. όχι δεν νομίζω yeah. ε... αυτός ξεκίνησε από το Πανεπιστήμιο της Μελβούρνης αν δεν κάνω λάθος. Mm. και πάντως σίγουρα τον θέλει η... προσλάβει η εταιρεία άσια που θέλει. είναι... λοιπόν ναι, ε, ο ο... Ναι. Ο... η οποία η εταιρεία αυτή ε, τον κάλεσε αφότου ο Τζον Τσιόφι θεωρούμενος και ο πατέρας της τεχνολογίας στο EDSL ε, διάβασε το διδακτορικό που αφορούσε αυτό ακριβώς το πράγμα ε, Να πούμε βέβαια ότι ο Τζον Τσιόφι είναι καθηγητής του Στάνφορντ Έτσι, wow. και είναι δικιά του εταιρεία Μάλιστα Οπότε Πρόκειται για μία κοιτά. εδώ που τα λέμε πρόκειται για μεγάλη δήλωση Έτσι, Λέει, να πούμε λίγο Τι ε, σχετικά με την τεχνολογία που χρησιμοποιεί και πώς ε, Μπορείς να το καταφέρει αυτό Πριν αυτό, θα πούμε ακόμα ένα ανέπαινο Ότι το ιθμίδα The Age τον κατέταξε μεταξύ των 100 κορυφαίων προσωπικότητων του 2007 <ΣΣΣΣΣ> που είναι για μένα πολύ μεγάλο και οι του 2007 του έτους δηλαδή ούτε καν δεκαετίας ή τέτοιο έτσι <ΣΣΣ> Ναι ας πούμε μερικά πράγματα λοιπόν, η τεχνολογία ε, που έχει αναπτύξει μέχρι στιγμής λειτουργεί προς το παρόν ε, μάλλον λειτουργεί όχι σε επίπεδο χρήστη αλλά αναλύοντας συνεχώς την κατάσταση επικοινωνίας χριστόν και ελέγχονται συμμεταξύ στις παρεμβολές. Με που έχω εγώ αυτό που καταλαβαίνω δηλαδή, ότι α, με βάση το πως οι χρήστες χρησιμοποιούν το καλώδιο μετρέεται η παρεμβολή που μπορεί να κάνουν, ελαξιστοποιείται με τους αλγορίθμους του και μπορείς να επιτύχεις μεγαλύτερες ταχύτητες. Α, δηλαδή ε, η ταχύτητα που χάνεις μέσα στη, στο δίκτυο λόγω παρεμβολής Ουσιαστικά κάπως αυτός βρήκε έναν τρόπο να την αλλαχιστοποιήσει. Ναι. Και το εξήγησε παρακάτω, στο άρθρο που έχουμε. Όταν οι παρεμβολές που προκαλεί η σύνδεση ενός χρήστη υπερβαίνουν ένα όριο διάχυσης στις συνδέσεις των άλλων χρηστών, η λύση του Παπανδηλιόπουλου επεμβαίνει και προσαρμόζει, μειώνει ή και διακόπτει την προβληματική σύνδεση, οδηγώντας σε αύξηση επιτόσεων για τους υπόλοιπους χρήστες. Κόβει δηλαδή περιστασιακά τον χρήστη που δημιουργεί το πρόβλημα στην διοχέτευση των άλλων χρηστών, στη διαχείριση του, του καναλιού για τους άλλους χρήστες, οι άλλοι χρήστες κάνουν τη δουλειά τους ε, με άνετο τρόπο και μετά επανέρχεται ο χρήστης ο οποίος κόπηκε για να συνεχίσει τη δουλειά του, Όλα Προφανώς... Ναι, νο, νο, νο, νο, νο, νο, έτσι. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι άμα ε, μπορέσεις στο μέσο μεταφοράς να το διαχειριστεί έτσι ώστε να, να έχει βέλτιστη μετάδοση, θεωρητικά μπορείς να πετύχει μεγαλύτερη ταχύτητα. Μάλλον αυτό σκέφτηκε και ο ίδιος. Αλλά, εντάξει Τον άντε εγώ πρέπει να πέραμε συνέντευξε το μεταξύ, έτσι Για με το newscast Ε, άμα έρθει η Ελλάδα Θα το, Και από θα το ψαρέψουμε το Θα είναι κάνει να το κάνουμε κανένα χόλια το ψαρέψουμε το αεροδρόμο με τη μία, έτσι. Με το με μικρόφωνο newsfilter <laughs> Μικρόφωνο <laughs> στεδημένος στο <laughs> θες το Zen, έτσι Τέλος oh. <laughs> oh. πάντων, να πούμε ότι ε, ε, Οι μετρήσεις που έχουν γίνει δείξαν ότι αν οι η... Με τα δεδομένα, αν οι συγκεκριμένοι αλγόριθμοι εφαρμοστούν στους εξεργαστές των modems για EDSL μπορεί να αυξήσουν έως και 100 φορές την ταχύτητα της γραμμής, αγγίζοντας 100 Mbps 100 Mbps, για όσους έχουν μία αλφα broadband connection και ξέρουν, είναι άπια στο όνειρο, έτσι Εκόμα <συσχελίου> και οι εταιρείες δίνουν 24, 48, έχω ακούσει, παραπάνω δεν έχω ακούσει Μέσα σου δίνουν 54 εννοείς τι είναι 48 ευκούς Ελλάδα Νομίζω έχω ακούσει από κάποια εταιρεία Fortnite νομίζω. Έχω ακούσει, έχω ακούσει μέχρι και εκεί, αλλά π.χ. τριψήφιο δεν έχω ακούσει ούτε. Σκέψου και το WiFi το, το, το, το, στο οποίο είσαι δίπλα. Στο WiFi ναι, υποτίθεται 24, ότι είναι... Μέχρι πέντα πέντα Σου λέω, εγώ όταν κάνεις τοπικό LAN, με καλώδιο Ethernet, δηλαδή Έχεις υπολογιστή σε υπολογιστή, είσαι στην ταχύτητα. Και εντάξει, μπορώ να σου πω να δηλαδή, ότι κάνεις το δουλειά πολύ ανά. Πάντως λέει ότι σε τέτα χρόνια θα εφαρμόζεται η τεχνολογία αυτή. Αυτή είναι η... αυτό είναι η... Αυτή το πιστεύω του ίδιου Αν και να πούμε ότι είναι πολύ ραλιστικό, γιατί ήδη περιμένουν την κατοχύρωση των πατεντών ε, της ανακάλυψής τους σε είπα και Αυστραλία. Και αυτός λέει ότι σε 3 χρόνια θα είναι σε όλο τον κόσμο. Ελινάς, bravo. Έτσι, τέτοιες περιπτώσεις πρέπει να τις επικροτούμε κατά τη γνώμη μου, γιατί... Και να θίξουμε ακόμα μια φορά το ότι η έρευνα αυτή δεν έγινε στην Ελλάδα. Δηλαδή ακόμα ένα μυαλό της Ελλάδας πήγε χαμένο. <coughs> Έτσι. Γιατί, γιατί πολύ απλά εδώ πέρα δεν ταξιδεύουμε τα μυαλά μας. Πρέπει να φύγουν στην Αμερική για να κάνουν κάτι σωστό. Αλλά αυτό ενδεχομένως θα μπορούσε να αποτελέσει θέμα ενός podcast, podcast. <laughs> Μόνο ένα podcast γι' αυτό το Με εξπίση τυκονίτικα πράγματα. Έλα μόνο εντάξει. <laughs> πολύ άνθρωποι <laughs> θα ρίξουν το Θα βρίσουμε επιπτυσμένοι. Σωστά. Μπράβο λοιπόν στον ε, Παπανδριόπουλο Μας ήθελα να χιλικροτήσω αν συγκρατήθηκα Μπράβο στον Παπανδριόπουλο, θα βάλουμε έτοιμο ρε Α, θα, βάλουμε το θα βρούμε έτοιμο, έτοιμο και yeah. θα το βάλουμε yeah. Μπράβο yeah. λοιπόν στον Παπανδριόπουλο και μακάρι και άλλα παιδιά έτσι να... να κάνουν ας το πούμε τέτοια δουλειά και να επιδεικνύουν το όνομα της Ελλάδας στο εξωτείκο Έτσι Πες πω εγώ Χρήστε, τώρα είναι μια εξεταστική όχι, δεν είμαι ακόμαμένος, είμαι πολύ χαρούμενος. Ναι, αλλά ακόμα δεν έκανες τα τρία μαθήματα μαζί που θα σας αγχώσουν. Ναι, αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί διάβασα τους 20 λόγους και τους ακολουθώ... Κατά γράμμα. Κατά γράμμα. Κατά γράμμα και να λέεις και να δότας. Λοιπόν και για όσους από εσάς δεν καταλάβετε ακόμα, είναι... είναι ο νέος τομέας του, του Newscastle. Πώς θα βελτιώσετε την προσωπικότητάς και αγείτε καλύτεροι άνθρωποι. είναι πιο χαρούμενοι. Και για σήμερα λοιπόν θα σας δείξουμε 20 τρόπους για να νιώθετε πιο χαρούμενοι. Μην πάρει το μυαλό σας ε, τίποτα. Να πούμε τίποτα. ότι το άρθρο από το οποίο κάνουμε την αναφορά είναι από ένα site που λέγεται Readers Digest και η διεύθυνση είναι rd.com. rd.com. Όχι, όποιον θέλει να πάει να το δει. Λοιπόν, σύμφωνα με αυτό το άρθρο λοιπόν υπάρχουν δύο κατηγορίες πραγμάτων που μπορεί να κάνει κάποιος για να αρχίσει να αισθάνεται πιο χαρούμενος. Λύτως. Δύο κατηγορίες από 10 tips ή κάθε μία, σωστά Η πρώτη κατηγορία έχει να κάνει με το... σε τι κατάσταση βρίσκεται Κάτω ανάγκη. Το μυαλό, την 10η στιγμή Ωραία, οπότε αυτή η επόμενη εκάστη στιγμη ωραια οποτε αυτη πρόβλημα Θα συνδυακώσω Θα ήθελα να σε πακούω λουμίδι Ή τι λέει, έκαστος ιδρυστούν Εντάξει, να συνεχίσουμε Άρα οι 10 επόμενοι λόγοι που θα ακούσετε έχουν να κάνουν με το πόσο μπορείτε να επέμβετε στην κατάσταση που έχει το μυαλό σας, στην οποία βρίσκεται το μυαλό σας αυτή τη στιγμή. Τι ξεκινάμε. Ο πρωτίστως... Λοιπόν... Ε... Το πρώτο θα μπορούσε να ήταν διαφήμιση της αμύτα. Συμβουλία 1 λοιπόν... Ζήσε τη στιγμή. Ναι, τι σημαίνει αυτό. Πρακτικά θα πρέπει να ενδιαφέρεται κανείς για αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή και για τα προβλήματα που ενδεχομένως να τους παίζει εκείνη τη στιγμή μόνο, και όχι να έχεις στο μυαλό και όλα τα υπόλοιπα που τον προβληματίζει. Οπότε ουσιαστικά δεν μπορεί να αποδώσει ούτε σε αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή, αλλά και δεν λύνει και τα άλλα Παράδο. που δεν μπορεί να τα λύσει αυτή τη στιγμή. Επομένως λοιπόν, μια κάθε φορά να εστιάζεται σε ένα πρόβλημα. Ή in πάση περιπτώσει, ακόμα και αν κάποιος περνάει μια καλή στιγμή, μπορεί να πάρει το περισσότερο μπορεί από αυτή και να αφήσει τα προβλήματα στην άκρη. Συμβουλή νούμερο 2. Ε, αυτό έτσι μου θυμίζει λίγο το, το μικρούτσικο <χι> Μου γελάσε, είναι λίγο το το, ναι. Λοιπόν, ε, το κυκλαφορούμε ευδιαθεσία ή γέλνω δυνατά LOL <χι> ε, Πρακτικά αυτό που αυτή η συμβουλή έχει να κάνει με το ότι αν ε, κάποια συγκεκριμένη περίοδο, για κάποιο συγκεκριμένο λόγο ε, αισθανόμαστε διάθετοί, είμαστε και πιο υγιείς ή μπορούμε να είμαστε και πιο υγιείς και σίγουρα είμαστε χαρούμενοι. Οπότε ε, αν μπορούμε να βρίσκουμε λόγους για να αισθανόμαστε ευδιάστητοι ή να βλέπουμε την καλή πλευρά της ζωής, όπως λένε οι καταφύγιοι, είναι ένα, μια καλή συμβουλή και ένα καλό κόλπο για να είμαστε χαρούμενοι. Συμβουλή νούμερο 3. Ε, Κοιμήσου πολύ, Καλή οι Πολλοί λένε ότι το μεσημέρι δεν κοιμούνται Εγώ θα έρθω να τους πω όμως ότι... Θα έρθω Όχι, εντάξει, γιατί εγώ λέω Να τους συμβολέψω Ο τέτοιος μεσημεριανός ύπνος κάνει καλό Θα βγάλει και ένα άρθος ο Λιος Φίλτρος, νομίζω Με το μεσημεριανό ύπνο Ή έχεις σε ένα από τα την υγεία Όχι, πάντα Βρέζουμε τη συμβουλής είναι να προσπαθεί κανείς έστω αν δεν μπορεί κάθε μέρα, σε τακτά χρονικά σε διαστήματα να συμπληρώνει τον ύπνο του και να μην κοιμάται λίγες ώρες στο να αισθάνεται την άλλη μέρα κουρασμένης. 7-8 ώρες δηλαδή την ημέρα... Τόσο, ριζουν, δεν χρειάζεται πάντα. δεν χρειάζεται πάνω πάνω πάνω. Πάνω. Με 8 ειδικά είσαι... ναι, δεν χρειάζεται καθόλου... Ανάλογα με το κουράζεις, πόσο κουράζεις. Αλλά πάλι τέτοια... πιστεύω ότι... Ο, έχω ακούσει ότι ο ύπνος σε, σε ένα συγκεκριμένο ωράριο αναπληρώνει όλη την κούραση. Δηλαδή γεμίζει 100% ρε παιδί μου. Αυτό είναι ανοιχτό ζήτημα ακόμη Ναι, ναι. Τόσο πας είναι άστρα μου κλείσεις. Αυτό ψάχνουν οι Ιάπωνες, ρε. Ε, οι Ιάπωνες τις θα κάνουν Ψάχνουν Στην να δει... βρουνε... <laughs> όχι, τα πανίδια. δεν θες μου, δεν θες τον τρόπο να κοιμούνται στο δυνατό λιγότερο και να ξεκολεύουνε το ίδιο. Ναι, εκτόπιον. Μεταπλέον περισσότερο. Ναι, έτσι. Στο μεταξύ είναι με το 4. Συμβουλήνω με 4. Μουσική, ξυμερώνει. Τα τα Αυτό σημαίνει ότι άμα στο περιβάλλον στο οποίο βρίσκεσαι ένα πάση στιγμή έχει την επίδραση μουσικής που σου αρέσει, αισθάνεσαι και πιο χαρούμενος. Να πούμε εδώ και την έρευνα που έχει ενδιαφέρον που κάνανε. Α, ναι, γιατί. Όπου ουσιαστικά κάνανε μία μελέτη πάνω σε γυρεούς ε, σε αρκετά μεγάλες ε, ε, ηλικίες ε, οι οποίοι άκουγαν ε, μουσική της επιλογής τους ε, κατά τη διάρκεια ε, εγχειρήσεων στην οποία έχεις τις αισθήσεις σου και έχεις τοπική αναστησία ουσιαστικά ωραία και παρατήρησαν ότι είχαν ε, πολύ μικρότερους πολύ μικρότερη παλμούς στην καρδιά και πίεση ε, αυτό γεν... ελοχεύει κινδύνους. Και, και γενικότερα ήταν πιο ήρεμοι σε σχέση με αυτούς οι οποίοι ήταν, ήταν σε ένα ήσχο χειρουργείο. Ελοχεύει κινδύνους αυτός. Ποιος. Άμα ακούσεις ένα τραγούδι το οποίο το συνδέσεις με μια συγκεκριμένη στιγμή της ζωής σου... Ναι. Ε, μπορεί να αυξηθεί, ξέρω εγώ, το βλάθο που έρχεται. Να ο άλλος το τραγούδι της κυρίας όταν βάζεις τα έργα τους. Εντάξει. Τελείωσες. Κάποια τραγούδια μπορεί, μπορεί να έχει συνδέσει με συγκεκριμένες στιγμές της ζωής σου και... Ας πούμε, τι να σου πω, ξέρω από τώρα. Ήδης μ' στον στο μπαρ με τον καλύτερο φίλο, ας πούμε, και παίξατε μπουνιές, και αν μου τα και τη στιγμή, το θυμάσαι και λέει, Ωραία, Η χειρότερη. Το αποθυμήθηκα, πάω εκεί πέρα, να τους πάω στο ξύλο. Φαντάζεσαι σκουδένει χειρουργείο τι είναι εκεί. Έχει τοπική, δεν έχει ολική. Άρα α να και να ακούς τραγούδι της Ιzzyra, μα το μα το Εσύ στην Ελλάδα γύρω στο τραγούδι, γιατί μπορεί να βρεις προβλήματα. Ή, το ακόμα χειρότερο, να είσαι ανοιχτός και να σου βάλω τραγούδι, κρίσης, πιάνει κρίσης, μακρόφωνα. Ωχ. Και να πάρει κρίσης. Κάτσε λέω, δηλαδή. Αυτή η συμβουλή κατάλληλη για την Ελλάδα, και δεν τη Δεν γίνεται τη είναι να τακτοποιεί τον προσωπικό σου χώρο. Άμα όσο μπακρύς, λέει, ένα. <laughs> άμα κάνει από σένα, Άρας. πρέπει να είσαι πολύ εγχωμένο. Πάρα πολύ. Κοίτα, εντάξει καλά, θα πω μετά και στο τέλο ένα άλλο. Καλά. Ένα απόθεμα. Λοιπόν, όσο πιο τακτοποιημένο είναι ο χώρο με βάση κάποιε μελέτε, τόσο λιγότερα πράγματα αισθάνεσαι ότι έχει στο μυαλό σου και άρα είσαι πιο ήρεμο. Και αυτό έχει μια λογική. Δηλαδή όποιος σε νοιάζει, α πούμε... Κοίταξε, εξαρτάται παιδί μου. Τώρα προφανώς αυτό πάει και σε κόσμο που έχει τρες από δουλειά και από τέτοια. Δηλαδή αν είσαι δικηγόρος, που έχεις κάποιες δουλειές στο σπίτι σου. Και γυρίζεις σπίτι, και έχεις τις ε, ακόμα και τακτοποιημένες, τις υποθέσεις όλες πάνω στο γραφείο, θα τις δεις και θα, θα αγχωθείς στο παιδί μόνο και μόνο την ποσότητα. Πιστεύω εγώ. Οπότε έχει κάποιο νόημα. Έχει και το άλλο νόημα ότι όταν να βρεις κάτι και δεν, είσαι, δεν το έχεις τακτοποιημένο το δωμάτιο, ψάχνει περισσότερο χρόνο και χώρ ε, Αυτό είναι ακόμα χειρότερα. Ε. Αυτό είναι τη χτιγμή σάγχος. Πω, πω, πω. Και να περάσουμε στη συμβουλή 6. Όχι δεν για να οργανώσουμε το μετά την εκκλησία την πας εδώ πέρα και επειδή <laughs> σου λέει άλλος πες όχι σε αυτά τα πράγματα που το θες, πας και λες όχι, τι μη όχι. Όχι, εγώ λέω όχι. Δεν να το της Κυριακής για την εκκλησία. Όχι. <laughs> <laughs> Απ' την άλλη μπορεί να είναι σε κομίτι που θα οργανώσει σε ξένες παζάρια <laughs> Κυριακής. Είσαι σε κομίτι, δεν το πιστεύω. Εντάξει παιδί μου, σε ομάδα. Σε ομάδα. Ωραία λοιπόν. Τι το... ε... φαντάζεσαι αυτό το πράγμα. Αυτό να μάχνει μόνο και μόνο επειδή είμαι. Τέλος πάντων, πρέπει να μπει πλακά τώρα. Ε... Εμένα μου έχει τύχει αυτό. Δηλαδή να επειδή κάποιοι φίλοι μου α πούμε θα μου πούνε Θα θες να με βοηθήσεις αυτό και εσύ στο να πούνε Ναι, ενώ δεν έχω τον χρόνο ή δεν με ενδιαφέρει μόνο και μόνο επειδή δε φτάνω τους καλά στο χατήρι. και μετά να βρεθώ να κάνω 100 πράγματα μαζί και να χωθώ Οπότε... Σου λες πολύ, πες όχι. γενικά όχι. Πες ευγενικά όχι, αν δεν είσαι υποχρεωμένος να το κάνεις. Με πεις <laughs> Αυτό μπορεί να το πει η Παοξής. Αυτό. <laughs> Αυτό. Αυτό. Τέλος πάντων, ας πάνω σε συμβουλή. δεν λένε παιδιά Παοξή, θα έρθει να ε, με την κύπα Α <laughs> <laughs> Τέλος πάντων, με τη βουλή 7 εδώ πέρα δεν μας καταλαβαίνουν πολύ, μας ακούνε γιατί δεν... δεν Αλλά πέρα... ακόμα κι αν δεν πεις όχι <laughs> μπορείς να κάνεις με τη βουλή 7 μια λίστα με τα πράγματα που έχεις. Τους Χίντλερ Όχι, με τα πράγματα που έχεις, να. να κάνεις. Οπότε έτσι, έχεις καταγεγραμμένες τις δουλειές. Καλά, λίστα με τα πράγματα που έχεις είναι διαθήκη. <laughs> να κάνεις. <laughs> να κάνεις. <laughs> να, κάνεις. <laughs> να, κάνεις. <laughs> να κάνεις. Μην το, μην το κάνω τίποτα να μακάνε. Μια οάζμη που ακούει τη μουσική και το Μια... Ναι, ωραία. Λοιπόν, οπότε κάνεις τη λίστα. Έτσι, κάνεις ρίστα και, να... και αν μη τι άλλο Ξέρεις τι έχει να κάνεις Εγώ επειδή έχω διαβάσει και μια σχετική θεωρία Εσύ ξέρεις Το βιβλίο Ναι. Σου λέει αυτό πώς λειτουργεί Να πούμε ποιο βιβλίο είναι να πούμε Είναι το Getting Things Done Έχι, Του το... David Allen Ναι, άρεσε ε. ε, Εντάξει, εγώ το έχω Σε χαρτικό Κι εγώ Τέλος πάντων, δεν γέσει για τον φίλο αυτό για την. Τέλο πάντων, πάρα στο συγκεκριμένο λέει το εξής ότι όταν έχεις καταγεγραμμένα τα πράγματα σε ένα χαρτί που έχει να κάνει, με οτιδήποτε τρόπο σε βολεύει ενα, χαρτι που έχεις να κάνεις με οποιοδήποτε τροπο σε βολευει ενα καταρχάς αισθάνεσαι οτι δεν χρειάζεται να τα σκέφτεσαι για να τα θυμάσει. Λε παιδί μου, θέλω να κάνω κάτι θα κοιτάξω τη λίστα μου, τι έχω να κάνω μετά. Ένα αυτό, δεύτερον Όταν έχεις τα πράγματα καταγεγραμμένα, και τελειώνεις μια δουλειά, τη βίνει από τη λίστα. Οπότε όταν ξανακτάει το χαρτί. Είτε έχει δει μια δουλειά, είτε έχει βει 10, αισθάνεσαι επειδή με τα πράγματα που έχει να κάνει τελειώνει και στάνει σε καλά γι' αυτό, τελειώνει τι δουλειέ μου. Οπότε με αυτή τη λογική θεωρητικά στάνει σε πιο χαρό. Συγκριώσουν ότι άμα τα πράγματα που έχει να κανεις μάλλον τα πράγματα που σημειώνει ή περισσότερο από τα πώ βίνει, περνεί πρόβλημα. Πάνω στο, εδώ δεν το αναφέρει πολύ αναλυτικά, αλλά, ε, ε, αλλά στη θεωρία αυτή που στο, στο βιβλίο αυτό επειδή σου λέει ακριβώς πω πρέπει να mm. πότε πρέπει να σημειώνει καινούρια πράγματα. Οπότε πού να τα σημειώνεις, δηλαδή έχεις ε, πράγματα που πρέπει να γίνουν άμεσα. Έχεις πράγματα που απλά θες να τα έχεις τελειώσει μέχρι το τέλος του χρόνου. Έχεις και πράγματα τα οποία θα ήθελα να κάνεις κάποια στιγμή στη ζωή σου. Δεν τα βάζεις όλα μαζί σε ένα καλάθι. Έχεις διαφορετικές λίστες με τέτοιο. Οπότε αν ε, σε έχεις πέντε πράγματα που πρέπει να γίνουν σήμερα αύριο, άντε να σου βγουν άλλα τρία μέσα στις δύο μέρες αυτές. Δεν θα σου βγουν παραπάνω. Όταν σβήσεις τα τρία όμως από τα 5, θα πολύ καλύτερα. Αυτή είναι την η λογική. λογική. Πάμε στη συμβουλή νούμερο 8. Έλα το έχεις εδώ πέρα λέγεις και έχεις κάνει την, την έρευνα. Τι? Για το 8. Ένα πράγμα του Πρέπει να κάνουμε ένα πράγμα τη φορά. Ναι, εγώ από τότε που ξεκινήσω να το κάνω αυτό, έχω βρει τη χαρά μου. Μάλιστα. Δηλαδή πάλι επίπεξε την παραπάνω θεωρία, είναι κομμάτι της δηλαδή. Το οποίο ε, δεν θα πω γιατί είναι καλύτερο, θα πω γιατί δεν μπορεί να γίνει το να κάνεις περισσότερα από ένα πράγμα τη φορά. Και λέει, ας πούμε, η θεωρία, ωραία, έστω ότι εσύ έχεις ε, ε, ε, ε, ε, ε, ε, μπρος στην υπολογιστή και ας το πούμε, απαντάς mail, έχεις λάβει πέντε email που θέλω να απάντης. και δίπλα, δίπλα σου ε, ξέρω εγώ κρατάς κάποιες σημειώσεις από κάτι που ακούς εκείνη την ώρα ουσιαστικά, δεν κάνεις δύο δουλειές ταυτόχρονα, γιατί όταν ε, αποντάς το email δεν ακούς καλά τι λέει εκείνη και μπορείς να χάσεις κάτι. Όταν ακούς ε, εκείνο, το μοιράζω φεύγει από το email και πρέπει να το ξαναδιαβάσεις μετά το σημείο που θες. Άρα ε, αν, όσο, αν μπορείς όσο το δυνατόν περισσότερο να κάνεις μία δουλειά ε, αναφορά, θα δεις ότι και τελειώνεις πιο γρήγορα γιατί δεν έχεις τον χρόνο του να ξαναδείς τι κάνεις ε, και... Ε, πετυχαίνεις βέλευτα από τέρασμα στη δουλειά που κάνεις. Το πρόβλημα είναι ότι αυτό, από ό,τι λέει η έρευνα στο μυαλό του ανθρώπου είναι πολύ δύσκολο να εντυπωθεί. Η ε, συνήθεια, δηλαδή να κάνεις μία δουλειά τη φορά. Δηλαδή να ξέρεις ότι αν θα πάω να μιλήσω με τους γονείς μου, θα πάω να μιλήσω με τους γονείς μου. Δεν θα κάνω και κάτι άλλο μαζί, δεν θα έχω και ένα βιβλίο μαζί να διαβάζω. Να πούμε και το 9 που είναι η Αμερικανία αίτια είναι με 19 τρίτη. Λοιπόν, όταν έχετε άχος, γίνεται έξι τον κύπο και δουλέψτε. Και δουλέψετε τον κύπου σα. Οπότε λένε άνθρωπο. <laughs> και άμα δεν έχετε κύπο, βγει στο μπαλκόνι σκάψτε το μπαλκόνι, βάλτε home, ξαναβάλτε κλάστρες κάντε το Μπορεί να ακολουθήσεις στο... πέτριο, το πράσινη Αθήνα που έχει... πρέπει να φυτεύουν λούδιες ταρά για να γίνει το η πράσινη αυτό. Αθήνα. Τι, δεν υπάρχει πράσινη το πράσινο είναι εκείνη. Μέχρι τώρα είναι κίνημα. Μέχρι τώρα είναι κίνημα. Yeah. Εμείς έχουμε τους ικολόγους. Εμείς έχουμε μέχρι τώρα είναι κίνημα, όχι γκριν. <laughs> Γιατί εντάξει, είναι γαρτάζ. Τέλος πάντων, αυτή μας εδώ <έχουμε> στο... <laughs> στα πρώτα στάδια. Λοιπόν, και το 10ο και τελευταίο... Εντάξει, λοιπόν, το προηγούμενο είναι ήδη δεν το κάνουν οι Έλληνες. Καταρχάς ο Έλληνας πάει για το προηγούμενο και το εννιά, πάει το καλοκαίρι στο χωριό και σκάβει ό,τι θέλει. Εντάξεις, <laughs> δεν χρειάζεται. Τι τρώει ως μου το δέκατο. Πω εγώ. Πες το εσύ. Λοιπόν κλείνετε τις τηλεοράσεις, κλείνετε το Eden εκτός από το νιους φίλτερ. Κλείνετε τις εφημερίδες, μην διαβάσετε τίποτα, μην διαβάσετε νέα. Μόνο το νιους φίλτερ θα διαβάσετε γιατί θα δεν δε αφώνει. Το το σας αφώνει. Κοιτάξτε τι θέματα βάζουμε. Σας αφώνω τα θέματα μας, δεν υπάρχει περίπτωση. Αλλά το ακριβώς κάνουν όλα τα άλλα. Ακούστε συνέχεια θανάτους, ε, σεισμούς, ε, πολέμους. Τι να πω, τι να πω το κάνεις ας πούμε Άμα κάτσεις και τα πάρεις σοβαρά, θα πας αυτό το νομίξει Εδώ θα έψουν το ροζόν τον δεν θα έλεγα που πήγα Θα έκανα εντάξει αυτό έχει μια πλάκα Αυτό έχει μια πλάκα Και μετά είπα πώς το Και περνάμε Στο δεύτερο set Στο κανόνων Που δηλαφορείται Που έχει μάλλον δύο άξονες στους οποίους στο να ε... εστιάσεις σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα και ενδεχομένως να αποφύγεις άλλα. Έτσι καταλαβαίνω εγώ. Ναι αυτό. Βασικά το 2011 μου ταιριάζει κιόλα. Γιατί πρέπεις. έχω και το σκύλο. Όποτε νιώθως τάχος, πάρε το σκύλο σε μια βόλτα. Αλλά να προσέξετε να το πάρετε πίσω μου και να το κάνει γύρω κανένας. Κάνα 20 το έτσι να χάρη και το σκυλάκι. Όπως κι εσύς κατουράει και εσύ είσαι πιο χαρούμενος γι' αυτό. Έτσι και με καθαρίστο αέρα. Το οποίο το δεύτερο εσύ το... <laughs> το φάθηκα λοιπόν, στο οποίο έχω να κάνω ένα φοβερό σχόλιο Το... πηγαίνετε κάπου και πάρετε βαθιές αναπνοές στο, στον αέρα Δεν τονίζεις τον καθαρό αλλά ο σου λέει, αλλά στην Ελλάδα σου λέει να πα να κάνεις βόλτα στον καθαρό αέρα ε. Και του λέει αυτό το πράγμα γιατί η πηχεία μου κατέβει στην παραλία της Τραλονίκης να του κάνεις αυτό Έχω μετά να μην, μην ξαναγυρίσεις και σίγουρα θα αγχωθείς oh. Είναι το μόνο σίγουρο ότι θα αγχωθείς oh, okay. <laughs> Βασικά πάντα. τα πάντα <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> Και πάμε στο 13 Το οποίο αυτοί είναι λέει... το block ε, Δηλαδή αποφυγεί πράγματος Όσες γονούνται με επενδύσεις και αγορές Ή αν... Ε... Μαχαίρι Δεν <laughs> <laughs> <laughs> αγοράζεις τίποτα Διάβξε λίγο τι λέει για, το, για την πίεση του αίματος <laughs> Πού στο 13 Ναι Σε αυτό που λέμε τώρα Λοιπόν Εεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεεε ότι, άμα ε, ασχολείσαι πάρα πολύ με αυτά τα παραπάνω που είπαμε, δηλαδή με αγορές και επενδύσεις Αυτό που είναι ερχετο για να εκπνάξει η τυπή σου στα ύψη Η να είναι να στείλει την τυπή σου για, σκάι, για σκάι skyrocketing Skyrocketing ah. Αχ... Skyrocketing Και πάμε στο 14 ε, Αυτό μας ε, okay. Τι εννοεί Κοίταξε, αυτό έχει να κάνει με τύπους που παίζουν το χρηματιστήριο λογικά οι οποίοι είναι σε άγχος για το τι θα κάνουμε με το χέρι τους. Οπότε είναι μο... 14. 13 εγώ λέω. είναι Ωραία. Ε, γιατί δεν νομίζω τώρα ότι δηλαδή αν εγώ θέλω να κάνω μια αγορά, ένα σπίτι είναι τόσο πολύ τραγικό Εντάξει, ψάχνω λίγο μια περίοδο. Α, περίμενε στην Ελλάδα, πέρα, είναι στην Ελλάδα. Ε, ε, εντάξει, εδώ μπορεί να μην ε, ε, είναι δικό αλλά... σπίτι, <laughs> ε? <Άμα είσαι> σπίτι. <laughs> <laughs> σπίτι... πάμε λοιπόν, λέει ότι πρέπει να επισκεφτούμε ένα Ισχομέρος. Και εδώ πέρα μηνικά, Ξέρετε okay. το σημαντικό, που είναι μέσα στο σπίτι Ξέρετε το πιο βασικό εις χομβέρζ που είναι μέσα στο σπίτι Πέντε σού κλικανείς Βιοθήκες, μουσεία Κήπη Αμα με τους κήπους Και τόπι λατρείας Δεν θα Παρέχουν νησιά ειρήνης Και σε ηρεμούν μέσα σε μία ε, αγχώδη ημέρα Πολύ ωραία Βρες ένα ίσχο μέρος το σπίτι σου και κάντο το, το σου... μυστικό σου καταφύγιο Φύγι. λοιπόν Το 15 ε, είναι αυτό το οποίο έχει δίκαιο το πέρα Καλά Με καλύτερο φορτήνει εγώ, εγώ το συμφωνώ Ά, στην Ελλάδα και εγώ το κάνω Για εμά όχι, αμέτως να δώσεις γιατί είχα πια προβλήματα, αλλά... Τι να του πεις, εθελοντισμός. ότι λέμε για εθελοντισμό. Ναι, εθελοντισμός με ποια είναι, σου λέει helping others, δηλαδή τον αυτοί αυτοί αυτοί αυτοί στους το να βοηθάεις τους ανθρώπους. Ωραία, απλά πες ότι εγώ είμαι σπίτι και... ναι, είναι βραδάκι, ας πούμε, ωραία. Και με παίρνεις να κάνεις δουλειάς μου και μου λέει Έχω αυτό το πρόβλημα. Κάθομαι και ασχολούμαι μαζί τους, δεν το βοηθάω, ξέρω εγώ. Και άμα το, το λύσω το πρόβλημα, μετά αισθάνομαι καλύτερα. Και okay. άμα Εξόδεψε λίγο χρόνο με τον εαυτό σου. Ναι. Το ίδιο ουσιαστικά πάμε κάπου και σκέψα. Πάρτε τον εαυτό σου και πάρε σινεμά. Κάτσε εδώ πέρα το λέει, είναι πολύ τραγικό έτσι. <χ> Εί, <χ> ναι, ούτε δεύσαι, ούτε, λέει ούτε, ούτε, να πάρει φαγητό με τον... τον εαυτό σου ή σινεμά. Ή να αγοράσεις αντίκης. Ή να εξοδέψεις με τον εαυτό σου πάντα ένα πόλεμο διαβάζοντας. Φαντάζεστο. Σε ένα βιβλίο με τον εαυτό σου πάλι. Ή να πας άμυρες αντίκης. Πάμε. Φαντάζες τουλάχ. Το μόνο σύγχρονα είναι ότι Ναι, πω Και, και ε, πάμε στο 17, Το οποίο είναι συνδυασμός ε, του... Είναι συνδυασμός ε... της ε, βόδας με το σκύλο με το πρώτο πρώτο που είπαμε <χαι> που είχε <χαι> να το κάνει με το ζήσι τη στιγμή Το τη στιγμή, ναι. Και είναι το so, walk χωρίς <χαι> το σκύλο Mindfully, δηλαδή περπάτησε και ζήσι τη στιγμή, <χαι> μαζί. Ουσιαστικά σαν σου λέει ότι όταν περπατάς δεν χρειάζεται να σκέφτες 15.000 πράγματα που μας αλείς Κοιτάς, γύρω σου και χαζεύεις. Ναι. Και, και έτσι γίνες πιο χαρούμενος. Και στο τέλος δε σκευαριού. Να Αλλά ναι, αυτό σίγουρα. Γιατί πρέπει να κάνεις το δεύτερο που λέεις είναι διάθεσης σου. Ναι, σωστά. Ε, το 18 είναι πολύ ωραίο. Ε, ναι, το 2018 Αλλά... είναι και... Ταιλιάζεις στην Ελλάδα, έτσι. Συγγνώμη, Αυτό που είπες προηγουμένως. Εντάξει, είναι λίγο φαλοκρατικό. Λοιπόν... Ε, ναι, Σημαντικό θα έλεγα δώστε προτεραιότητες στους φίλους σας, στις ε, κοντινές σας θα πείσαι, σχέσεις δώσεις τι θα πεις, γιατί η έρευνα έδειξε ότι στους φίλους είπα μόνο. ναι, οι γυναίκες και λιγότερο οι άντρες δίνουν μεγάλη σημασία στη σχέση ή στην οικογένεια. Ε. οπότε πρέπει να δίνεις σημασία στους φίλους σου αλλά σύμφωνα με αυτό που έκανε την έρευνα, οι Αμερικάνοι τουλάχιστον, οι Αμερικάνοι, οι Αμερικάνοι και οι Αμερικάνες Ποια είναι το σημασία στη σχέση ή στο... στην υγεγένεια. Και πάμε στο 19, που εδώ πέρα ο πιστολισμός του Μπολς τη διάβασε χάρη και υπερβολικά. Είναι, ξέρεις γιατί ε, και... γιατί έκανα το δύο που λέει νοεσίου διάθετος. Α, ναι. Για <laughs> <laughs> το χάρικο. Και... και πιθανότητα μόνο στηρίζουμε το podcast θα πάει στο ίντοριο να ψάξει συγκεκριμένη έρευνα και ε, στείλει σε συγκεκριμένο άτομο. Να πούμε συγκεκριμένη έρευνα ε, είναι από τον David Myers είναι καθηγητής στον τομέα της ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο της Ελπίδας, Hope, Hope Golds, Gold, στην Ολλανδία Και τι λέει ε, η έρευνα Η αρέχνα λέει ότι ε, μπορείς να νιώσεις χαρούμενος όταν, είσαι, όταν, έχεις, όταν ασχολείσαι με εκκλησιαστικά ζητήματα δηλαδή αν, πιστε, αν πιστεύεις σε κάποια θρησκεία και είσαι κοντά στην Εκκλησία και πιστεύεις ότι αυτό το πράγμα σου κάνει καλό στην ψυχή ή γενικότερα πιστεύεις τότε νιώθεις και, και πιο χαρούμενος γιατί κατά βάση, έχεις να στηρίζει σε, σε κάτι ανώτερο. Αυτό ουσιαστικά σου λέει. Και πάμε στο το τελευταίο. Να πούμε εδώ βέβαια ότι δεν διαχωρίζει δεν λέει συγκεκριμένη θρησκεία λέει οποιοδήποτε είδους πνευματική αναζήτηση. Έτσι. Και, έτσι. Έτσι. και τα έτσι. μάτια και τέτοια πράγματα ξέρω. στο τελευταίο. Πάμε προς τελευταίο. στο το οποίο Εντάξει εδώ πέρα Αν τους τι σειρές και όλες το λέει σε τρεις λέξεις Έτσι είναι δεν είναι και Ποιο? Αυτές τις τρεις λέξεις μία είναι σύνδεσμος Εδώ λοιπόν λέει ότι Οι άνθρωποι οι οποίοι Σταματούν μέσα στη μέρα τους Για να σκεφτούν Ας πούμε κάποια πράγματα Τα οποία έχουνε και η συνεισφορά στη ζωή τους, όπως πει ότι έχουν την υγεία τους, ότι η οικογένειά τους είναι καλά ότι είναι ελεύθερη, ότι έχουν, ότι έχουν εκπαίδευση, δηλαδή ε, μορφώνονται και όλα αυτά ε, τους κάνει να νιώθουν πιο, πιο χαρούμενοι Εδώ βέβαια στην Ελλάδα ο Έλληνας ξυπνάει το πρωί και λέει δόξα Θεό και τελείωσε εκεί εκεί σαν δευτόματα πιο χαρούμενους Και εδώ τελειώσαν οι συμβουλές που σας έδωσε το Newsfilter και το rt.com και το πως θα είναι πιο χαρούμενοι είναι χαρούμενοι αυτά και αφήσεις σχόλιο για το άμα έπιασαν Audio comment Audio comment αυτό πάτε Άμα δεν αφήσετε το comment δεν θα είμαστε χαρούμενοι Άμα δεν αφήσετε το comment αυτό και αυτό αυτό Θα το κάνουμε τσιν mail ο, και σε αυτό το σημείο, νομίζουμε ότι είναι κατάλληλη στιγμή για τις ε, προτάσεις ψυχαγωγίας. <Συρί> Ο Χρήστος κάνει ε, τους 20 λόγους για να χαστάται πιο χαρούμενος Έτσι. Γελάει δυνατά και το <Συρί> ε, Λοιπόν, Περνάμε λοιπόν στις δύο στις προτάσεις ψυχαγωγίας για αυτό το επεισόδιο ουσιαστικά Ωραία έχουμε να προτείνουμε όσον αφορά το θέατρο ε, πάντα για εδώ στη Θεσσαλονίκη την παράσταση ε, μια παρτίδα σκάκι το έργο είναι του Αντώνη Δωριάδη και ε, μ, παίζεται στην ε, Μονή Λαζαριστών ε, πρώτο πρώτος παραστάσεις ήταν από 7 έως 10 και από 27 Φεβρουαρίου ...έως 18 Μαΐου, <Τι... Μαΐου <Τι...> σε εναλλασσόμενο ρεπερτόριο στο Μικρό Θέατρο της Μολύντας Ζαριστών στη Θεσσαλονίκη. Τι σημαίνει εναλλασσόμενο ρεπερτόριο. Ε... Το μια παρτίδα σκάκι παρουσιάζεται στη Μολύντας Ζαριστών στο πλαίσιο κύκλου παραστάσεων 1x4. Οπου, ουσιαστικά τι συμβαίνει είναι 4 νεολυνικά έργα που παίζονται έναλλάξ. Κάθε μέρα και άλλο. Άρα ουσιαστικά θα μία στις 4 μέρες, από την ημερομηνία που είπαμε και πέρα. Παραστάσεις είναι 2, στις 8 και στις 10 το βράδυ. Και τα τέσσερα έργα που εναλλάσσονται, ας πούμε και τα υπόλοιπα, που θέλει, είναι το ταξίδι στην έρημο του Γιάννη Παπάζογλου, μια παρτιδεσκάκι του Αντώνη Δουριάδη που το είπαμε, γιατί η Αντώνη και όχι εγώ, πώς του Μιχάλη Κόκκοη. Πώς ήρθες τι θυμίζεις αυτό το γουστό, ε? το τραγούδι του... του... πώς το λέγα Λέει, του, baby, γύρω γύρω νό, νό, και το volume της ε, Άνελης Σιρογιάννη. Ωραία, Να πούμε και λίγα λόγια για το έργο ε, Να πούμε και λίγα λόγια για το έργο λοιπόν Με σκάκις λοιπόν Αυτό είναι ουσιαστικά μία... Δύο θα το που παίζουν σκάκι και ζητάνε τι Λέει εδώ χαρακτηριστικά Ο χρόνος είναι βίος και τρυφερός Αναδεικνύει τα χρώματα που αντέχουν ο αγώνας διεξάγεται για την επιβίωση, την επιβίωση μετά το πένθος. Η παρτίδα του Σκάκη έχει τα πιο έννοια στην έννοια για τη φιλία. Απέναντι μάχονται εκείνοι και εκείνη Ο διαχωρισμός είναι τόσο σε επίπεδο αισθημάτων όσο και σε επίπεδο ιδεών. Το μάτσε είναι γρήγορο, οι κινήσεις είναι αληθινικές και τα σύντομα διαλύματα δίνουν ακόμη την ανάγκη για απαντήσεις. Να πούμε ότι παίζουν οι Καλιόπη Ευαγγελίδου, απολάμψε αν θυμάται κανένα, και οι Στράτος ο οποίος Τζότζογλου στην αφίστα είναι πάνω σε έναντ Ah. Το έργο είναι κοινωνικό, οπότε άμα δεν θέλετε να κλάψετε δεν πάτε Σκηνοθεσία Εύη Δημουλίδου, συγγραφέας Αντώνες Δωριάδης Μουσική Κώστας Δημουλέας κλπ. κλπ. Τελος πάντων αν πάει κάποιος και θέλει να πει κάποια σχόλια εφ' προέζευτα, νόητου κόμουν πάντε έτσι Η δεύτερη πρόταση Λέβαια. Λέβαια. Λέβαια. Λέβαια. που θα εντυπωσιάσει περισσότερο του... Η δεύτερη πρόταση του Newscast της ομάδας του Newscast είναι μια κινηματογραφική ταινία ε, Στα ελληνικά λέγεται Sweeney Dodd, ε, ο φωνικός κορέας της Οδου, Fleet Μασικά το μεταφράσανε σχεδόν σωστά έτσι Ακριβώς ίδιο Ναι, μπράβο, παράξενο Γιατί διάβασα το ελληνικό ρε παιδί μου γιατί Λέω κι εγώ θα έχουμε διαφορές Εντάξει, τέλος πάντων Να πούμε λίγο Θα πούμε ε... ότι παίζεις Johnny Depp και Δεν πέ... χρειάζεσαι κάτι άλλο για να πέ... πας δεις Ναι, παίζω Johnny Depp ο παραγωγός είναι ο Tim Barton, ποιος άλλος Οπότε, ένας ακόμα λόγος που δεν χρειάζεται να σκεφτείς πριν πας Και ας πούμε Ή... λίγο, λίγα λόγια για την ταινία να πεις, να πεις. Είναι πασίγνωστο musical του Broadway Το οποίο μεταφέρεται στη μεγάλη οθόνη Και τώρα τι γίνεται, ένας κουρέας, ο Sweeney Todd Που υποδιέται ο Johnny Tep ναι. Τιμωρείται άδικα από τον διεθαρμένο δικαστή Tarpin και φυλακίζεται όταν βγαίνει έξω αναζητεί την εκδίκηση όχι μόνο για την τύχη του αλλά και για τη σκληρή μοίρα της γυναίκας του και της κόρης του. Τώρα επιστρέφεις στο κουρίο και με ανανεώσετες ε, στο κουρίο γιατί κάνει Ξηρίζει το κεφάλι των κυριών που τον επισκέπτονται και που του φέρθηκαν άτιμοι στο παρελθόν. Βοηθός του είναι μια διαβολική γυναίκα η Miss Lavet η οποία έχει ένα μαγαζάκι με πίτες κάτω από το κουρίο μόνο που οι πίτες που βουλάει είναι λίγο και αν το δεις δεν είναι αυτό, δεν χρειάζεται να σου το πούμε. Δύο σχόλια εδώ. Το, το ξυρίζει κεφάλια είναι συσσαγωγικά. Ναι. Ένα αυτό. Και δεύτερο, ότι φυλακίζεται άδικα. Ωραία. Ενώ, ενώ έχει γίνει ήδη αδικία ως στη γυναίκα και στην κόρη του. Δηλαδή, ε, φυλακίζεται παρόλο που είχαν ατυχία η γυναίκα και η κόρη του οπότε αυτό κάνει μεγαλύτερη την, την, την, την διάθεση του για εκδίκηση έτσι, να πάτε να το δείτε, θα πάμε και 100%. εμείς 100% δεν υπάρχει περίπτωση την βάθει και τζόντερ να το δούμε και να μας Εγώ, πείτε τα σχόλιά σας σχόλια σχόλιάς με audio comment, έτσι, το ξαναλέμε πάντα γιατί άλλως δεν θα είστε χαρούμενη, ούτε εμείς αυτά με τη διασκέταση μην διασκεράζεται και πολλιά του τι είναι Πάντως ε, τα καταφέραμε. Το κάναμε αρκετά μεγάλο το νιους καστός. να γίνει και το πιο μεγάλο από όλα. Αλλά εντάξει, είχαμε... Φαίνεται τα οργανωμένα θέματα... πάμε δουλειά. Τι να κάνουμε τώρα, αφού... Τι να κάνουμε τώρα, αφού... Βασικά ήταν μεγάλα το θέμα, όχι ότι είχαμε πάρα πολλά θέματα. Ε, εντάξει, με την κουβέντα επειδή είμαστε και δύο άτομα... Ε, Συνδικούνται περισσότερο. Ναι, ναι, ναι. Είναι αλήθεια. Ε, θα νομίζω ότι αυτά είχαμε να πούμε. Το 26ο επεισόδιο του νιους καστέχεται στο τέλος του... Και σας χαιρετούμε Μέχρι την επόμενη φορά Μετά από δύο εβδομάδες Γεια σας Από το Χρήστο Και τραωπόστον